Λοιπόν, πες αυτή τη χιόνο λουλού, αυτό το τζάμπα μάγκα να πούμε το Τζέρι, ότι η πίστο τέλος. Το μαγαζί παλύριζε και έκλειζε. Από εδώ και πέρα της μετρητής και κορίς άλλη ο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 Μόνιμα λέει θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κούρασή σαν με μόνο εξαιρέσεις. Κάποιο έλεγε αν θα κατέβαλε γιατί δεν κατεβαίνετε εσείς στις εκλογέ σαν το Θεοδωράκι. Φαντάζεσαι να κατεβαίνετε στις εκλογέ. Πού θα βάλετε για αποψηφίου. Μόνο ποιοι θα μα στηρίζανε. Είναι ότι εμεί δεν έχουμε χορηγού. Δεν έχουμε μεγαλοεκδότε. Δεν έχουμε καναλάρχε. Δεν έχουμε μεγαλοεπιχειρηματίε, εφοπλιστές, ιδιοκτήτε ομάδων. Φίλου σαμαρά να μα υποστηρίξουν. Δεν έχουμε εμεί τέτοια. Αυτά είναι οι π... Θέλουμε αλλά δεν έχουμε. Έχετε τον εισαγωγία του Μπουράλ. Πολύ δευτερά της, κατάλαβες τώρα. Η το εισαγωγιά του πυράλ δεν κατεβαίνεις σε εκλογές. Το πωλήσει καμιά κοινότητα. Το καμπαραντή. Ε, αυτά. Εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλα να κάνουμε έναν του, να καθαρίσει η χώρα από τα σκατά και τους προδότες. Να προσδιορίσουμε όμως τι εννοεί ο καθένας σκατά και τι εννοεί ο καθένας προδότες. Γιατί εκεί δεν πολύ εύκολα. Το Σαββατοκύριακο την Ενωμένη Ευρώπη και το Ευρώ. Στην Eurovision γνωρίζει μια ωραία, Ναι, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρώ. Γνωρίζει μια κοπέλα, την πα στο σπίτι, τη βάζει στην κουζίνα και σου μακυρέψει καταμπιστέκι, σαν που βάζει μούση. Λε εντάξει, έχει λίγο παραπάνω τρεχοφία. Πα να την ξαπλώσει το κρεβάτι και σου πετάει έξω το γρήγορο, και από εκεί που ήταν να κάνει ό,τι να κάνει, οτι... τον τρώσκει Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη και το Ευρώ. Δεν ξέρω τι είσαι Μπορεί να μου πεις τι σχέση έχει το σόμπρακο με το περιβολικό. Δεν ξέρω. Δεν, Δεν ξέρει. ε. Και εγώ σκέψω μερδεύω τη φλούδα με τη φρούδα. Ρε και τα δύο κουβαλάνε δυο αρι***. Α, oh, εξαιρετικό. Να σου πω, Έλα. το δίνω τρία δευτερόλεπτα να μου πει ένα μήνα που δεν μπορούσε να ακούσω τι έχω χάσει. Σε τρία δευτερόλεπτα. Ναι. Τα πάντα. Τα πάντα. ε. Τα πάντα. Η αριστερά παραμένει εκεί που ήταν ναι. Ναι, στα χέρια του τσίπρα. Αμά. Ah, mm. oh, Ευτυχώ που κάποιοι δεν δηλώσει αριστερή. Ευτυχώ τελέσει Κι αν έχει απορία και ακροδεξιά στα χέρια του σαμάρα. Αυτό δεν το περίμενα. Έλα δε μου, δεν μπορεί. Να σου πω πόσε μεριμένουν για τι εκλογέ. Κάνια εβδομάδα, για τι πρώτε. Ελπίζουμε σε κάτι. Έ, να έχει καλό καιρό. Εντάξει, οκ. Okay. Να μην βραχούμε. Επειδή είσαι δυνατό στα καλλιτεχνικά, θέλω την άποψή σου. Για πες. Αν του χρόνου στείλουμε τον άνδρα στη γυροβίδιον, ντυμμένο κότα και στο τέλο βγάζει και τρία αυγά, δεν έχουμε καλέ ελπίδες. Αυτό όμως πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στα παιδιά μα, Μπορεί να μου πει. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Άμα τον δούνε Βέβαια και τώρα που τον βλέπουν, εγώ εξήγηση το παιδί μου δεν έχω να του δώσω. Δεν έχει, Εγώ όταν με ρωτάει τι είναι αυτό, μέσα μου το υπουργός, αλλά το Δεν έχω Μετά. Με με Τα <χει> Αφού είναι μόνο του, έτσι. Ήθελα ένα μικρό σχόλιο να κάνω. Ναι. Για τον ποταμιανό εκεί πάνω που συγκέντρωσε κάποιο. ένα κοπαδάκι και κάθονταν και ψίνονταν οι άνθρωποι. Τι να κάνει, και αυτό σκοπάδι, κοπάδι του μαζεύει. Όλοι μαζί δεν πάνε. Και εκτό αυτού, επειδή είναι φιλόστροφο πατέρα, πήρε καπελάκια ψάδινα, 3 ευρώ το καθένα, όλο 30. 30 ευρώ ή 30 καπέλα. Χωρίστε. 30 ευρώ ή 30 καπέλα, για να καταλάβω πόσο κόσμο είχε. όχι, 30 καπέλα. Α, κοιτά να δει. Ναι, και. Ολόκληρη σχολική τάξη, για πε, επηρεάζει, επηρεάζει. Γιατί δεν πάει για πρόεδρο του πενταμελού. Τέλο για πε. Ούτε καν 15 Λοιπόν, τι να πω αποσόλυμα Δεν ξέρω Κάτι πολύ απλό Κάτι απλό να πεις ε, λοιπόν Σε αυτούς τους κολλημένους που ψηφίζουν μπλε και πράσινους κόκκους Χοντρό και λιγνό Στόκους, όχι κόκκους, ναι Έστω. Μήπως πριν πάνε στη κάλπη Αυτά τα παιδάκια τα καλά Να κάνανε δύο πραγματάκια μόνο Το μόνο να κοιτάζανε στα ματάκια τα παιδάκια τους Γιατί δεν θα τα ξαναδούνε Έτσι όπω πάει η κατάσταση Και το άλλο να διαβάζανε λίγο αγγλικό δίκαιο Πώς το βλέπεις δύσκολο ε Άνις ο Τσίπρα είναι λίγο δύσκολο <laughs> Ότι στα αγγλικά έχει μια δυσκολία Αυτό με το νομοσχέδιο το, με τι παραλίε του γιαλού εδώ το, το άκουσε, έτσι. Βέβαια. Και πολύ καλά θα κάνουν, δεν κατάλαβα. Και πολύ καλά. Και να μην το αλλάξουν κιόλα. Πάει ο κάθε συχαμένο οπαδό που κυβουτάει όπου θέλει, πετάει τη μαλαπέρδα έξω και βουτάει στι θάλασσε. Και έτσι. κατουράνε ε. και μέσα. Εγώ θα στο πω. Κατουράνε μέσα στη θάλασσα, ναι. Κατουράνε, ναι, φίλε. Εντάξει, να πούμε τι να κάνουν. Οι περισσότεροι άστεγοι είναι μέσα στη θάλασσα να κατουρήσουν. Πού θα κατουρήσουν. Αυτό κι αυτό. Εδώ άλλοι βάζουν και αφρόλτρο μέσα για να πληθούν. Έλατε. οι άλλοι στου γέρε πάει και πλένετε να πλένε. Όλε οι παραλίε να γίνουν Να σου πω τώρα. Ο Κάγκουρας είναι υπό εξαφάνιση Πού θα πηγαίνει ο Κάγκουρας να κάνει μπάνιο Έλατε έλατε Που θα ακούστα πιον... τον ευχάριστο ήχο που καταλαβαίνεις ότι ήρθε καλοκαίρι Το τακ τακ της ρακέτας Ιστοριά όλα <σχεσίλια> <σχεσίλια>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 Και καταψηφίστηκε βέβαια τι προηγούμενε μέρε. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να μη σβήνουν τα χρέη των κομμάτων που αλλάζουν όνομα. Λίγα, καταψηφίστηκε όπω φαντάζεσαι. Και το αυτοί Πασόκ αυτοί είναι αυτοί. εδώ και δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Μπορεί να το βάλει πιο συχνά αυτό το κανένα <ΣΣ> το σποτ που ακούγεται αυτό που φωνάζει για 300 ευρώ, ρε. Δεν συλλαμβάνεται άνεργο ρε. Ο κόσμο τρέφει τα σκουπίδια και εμεί κοιμόμαστε ρε να το βάλει κάθε μέρα. Και να τριχιάζω κάθε μέρα <ΣΣΣ> να το βάλει κάθε μέρα. Σήμερα, δύο μόλι χρόνια μετά, η Ελλάδα ξαφνιάζει για 300 ευρώ ρε που... Τολμάω, να παιδί, το Παρουσιάζει για πρώτη φορά πρωτογενέ πλεώνασμα. Πώ θα πληρώσω ρεύμα όταν είμαι στη γειτόνισσα για να ζεσταθώ. Ξαναβγαίνει πετυχημένα στι αγορέ. Ρε δε τρώνε τα σκουπίδια ο κόσμο και εμεί καθόμαστε. Αλλάζει ρυθμό στην οικονομία τη. Και ξέρω εγώ πώ θα ζεσταθούμε. Αναδιαμορφώνει το κράτο τη. Προστατεύει τη δημοκρατία τη. Έφυγε σε έναν δεκρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν. Ρε νε άστα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 Εμεί. Όχι. λέει, έλεγα και τώρα ο Φίμιος, ο... τόσο χειρότερα λέει που φωτοχάνι, ναι, με το έχω το το Ρακιτζί Δεν έχουμε καλέ, κανένα θέμα. Απλά δεν πιάσαμε το μήνυμα καλά, το μήνυμα τη αγάπη του Ρακιτζί δεν το πιάσαμε γιατί είναι στα ξένα. Ε, ναι. Ε, ρίξε και ένα τραγούδι του Ρακητζή. Αυτό το. Say, say, say, say the magic word. Είναι και το άλλο τοντί σου πρόχειρα και βγάλει το κραγιόν σου ή, είναι αυτό τι είναι. Κορ, κορκολείς, ναι κορκολείς. Κορκολείς. Δεν ξέρω, έχει άλλο ναι. Το 14 Φλεβάρι, όταν γιόρταζαν οι άλλοι, εγώ σου έλεγα: αντίο μου, διασμένο με στο κρύο. Ωραίος Έχει υπηρετήσει την πίεση όχι μαγείε. Λοιπόν, άκου, εχθέ με στεναχώρησε, αλήθεια λέω. Γιατί? Είπε ότι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται την κριτική. Θέλω να μου πει ένα μέσο μαζική ενημέρωση που δεν κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Πε μου. Όχι Εί για μα, λέω, πες. δεν ξέρω. Γιατί βλέπω πες. ότι ενοχλείστε. Ενοχλούνται οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Όχι, δεν ενοχλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είδε τι σου είπε προηγουμένω η κυρία. Η ΣΥΡΙΖΑΙ, είπα η ΣΥΡΙΖΑΙ. Άκουσε τι είπε η κυρία προηγουμένω σε ακροάτειά σου. Τι Την άκουσα, είπε ότι δεν ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, πάει στη Χρυσή Αυγή. Όταν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 Βέβαια και για εσάς που τσιμπάτε Ας πέσει ο σαμαρά, να αλλάξει η κυβέρνηση Και από εκεί και πέρα να πάμε εκεί να του αλλάξουμε τον αδόξεστο Έτσι και ζητώ τα πέσει. 700 ευρώ που θα δώσει ο Τσίπρας στον ιδιωτικό τομέα να Είναι ο... κάτι λεφτά που τα έχουν οι ιδιώτες στην άκρη Και λένε όχι ρε π***ι επί Σαμαρά δεν τα δίνω Δεν τα δίνω Άρα. γιατί με φορολόγησε δεν τα δίνω Άρα, έλα, έλα. Θα τα δώσω όταν έρθει ο Τσίπρας στον κόσμο πίσω <Κι> Μελησπέρα τι κάνει, ο Περικό Ο Λορίδα. Yeah. Από σήμερα ξεκινάμε συναντούλε με τι καθαρίστρεσίε τη Ακολουμένα του Υπουργείου Εικονομικών. Α, ah, τραγουδάν ωραία. Ε, πολύ ωραία τραγουδάνε, ειδείο, αν έχουν σκούπα στο χέρια για φουγκαρήφρα. Συντοί no. το θέμα. Θα κάνει κανένα ένα κοινό σούλα, αύριο παιδί. Προ... Επέζ εσύ, τι, τι, τι κάνετε. Λοιπόν, κάθε βράδυ στην αυία, έξω από το Υπουργείο Εικονομικών, Καραγίου Ευδία 10. Σήμερα παίζει ο Γιάννη Συκολάου από τι λακτροβάτε, αύριο παίζω εγώ και είπεθούν και χαιρετισμό εκπροποστι τη Αδελί, τη Σολμέου, τη Πωτά. Τιόν έχω ξεχαστεί, κι άλλη εκπρόσωπο, Τη ΣΕΡΤ εκπρόσωπο, πολύ. Την Τετάρτη, λοιπόν, παίζει η Νατάσσε Παπαδοπούλου Τζαβέλα με τον Αναγκότη τον Καράμπελα. Τέμπτη, παίζει ο Πέτρο Οθεωτοκάτο. Και την Παρασκευή, παίζουν πολλά γκρουπ τα οποία δεν μπορώ να πω ακόμα όνομα, τα ονομάτα γιατί δεν είναι κλεισμένοι όλοι. Έλα, Αποστολή! Έλα! Βρήκα ίννο για τη νέα Ελλάδα, ρε φίλε. Για βε. Το πουλάκι Τσίου. Πώ το βλέπει, καλό είναι. Τώρα το δρούτσι και λέω ότι νοικοκυρέψανε το κράτος. Καλά δεν τρέπεται. Όχι δεν τρέπεται. Θα σου το πω εγώ δεν τρέπεται. Έχουν αφήσει τώρα τις καθαρίστριες και έχουν κατασκευάσει έξω το Υπουργείο Οικονομικών γυναίκες μεγάλες ηλικία που περιμένουν σε λίγα χρόνια να βγουν σε σύνταξη. Έχουν σχολάσει τους αναπληρωτέ τους δασκάλου. Έχω κι εγώ ένα παιδί το οποίο αναγκάστηκε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 Thank <smart noise> you.